Είμαστε και σήμερα, κρατάμε το έθιμο Κάθε Σάββατο εις τας 8 και κάτι ψηλά Γιατί η καθυστέρηση άλλη κομπή να τελειώσει Ακούμε φουλ του άστρου <Συσίλια> Φυσικά στον albedo14.com Και φυσικά με τον Γκάλ Χάι Ζόντιγκερ. από το βορρά προς τα κάτω Αγγλία, πάρα πολλές πόλεις, Γαλλία, Παρίσι, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία, Αυστρία... Όλα τα Βαλκάνια είναι εδώ, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, όλη η Ελλάδα, την Αλεοπόλης τώρα, μέχρι κάτω την Κύπρο. Την καλησπέρα μας σε όλους. Καλή ακροασή, ξεκινάμε αμέσως γιατί είχαμε μία καθυστέρηση και καχαζότηκε στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Acute Alberto 14, Karl Heinzon te que paso el micrófono. Que encima era el masterdo ya na pumarketá pragmatá que a mí caligo furiosos. Ya que ambos muy van a llegar al filmo metafísico, mu lei venimos a calado porque he bloqueado που με chakra. Eh, pidi, párqunne diáfori pu me cagologune. Ostoso. ¿El tercer chakra μπορεί να έχω και αυτό ε, για, για αυτούς λίγο κάνε είπα. δίαιτα κάνε δίαιτα αγόριο σηκώνει και πλυντήρα από τον Κοτσόβολο ε, βέβαια, με δώσει θα το πάρεις όμως ε, εννοείται, ε, λοιπόν, δε. Δε. λοιπόν για πάμε. πάμε λίγο όπως είπα μου λέγανε οι φίλοι μου η μεταφυσική έχει μπλοκάρει το τσάκρα γιατί ε, σε κακολογούν εν πάση περιπτώσει επειδή εγώ νηστεύω και έχω ασπασθεί έτσι σε μεγάλο βαθμό την χριστιανική θρησκεία, Δεν θα τους αρχίσεις τίποτα μπινελή και θα πω ότι ε, αφίεται τα παιδιά να έρθουν προς ΕΜΕ που είχε πει και Α ο Ισούς Χριστός. Αγαλά τώρα. Ε, λοιπόν. Τάξι, τώρα έχουμε ξεφύγει. Και επειδή κάποιος έτσι φίλος εδώ φίλοι δεν ξέρω. Με διορθώνουν λέει, η Ελένη το δεύτερο επηρεάζει τη στήση το τσάκρα εννοεί. Ναι. Όχι το τρίτο κάτι ξέρει αυτή. Τέλος πάντα τώρα πάντα. Δηλαδή ξέρει ποιο τσάκρα επηρεάζει τη στήση το Ελαή Μορφόμενο κοινό. Εμπάσμερη πτώση, ε, επειδή κάποιος φίλος, φίλοι, δεν ξέρω τι είναι, γιατί μερικοί έχουν για κάτι nickname ακαθόριστα, ε, είπε ότι με είχε ρωτήσει την περασμένη εβδομάδα για το θέμα γιατί γύρισε η Αμερική την πλάτη στην Τουρκία και υπενήχθηκε ότι διαβάζω Defense.net Καλό θα είναι να μην κρίνουμε καταρχήν εξιδίωτα αλότρια. Ε, υπάρχει άρθρο και προκαλώ τον οποιοδήποτε να μπει στο astrologi.gr στο Ετήσιες <Σχει> Προβλέψεις Διεθνείς και Οικονομικές και Πολιτικές Εξελίξεις για το 2016 ε, που λέει ένας έτσι στρουμπουλός αστρολόγος για την Τουρκία μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα Επιπλέον η Αλαζονία της δεν αποκλείεται μεταξύ 13 και 7 Δεδάπτου να την οδηγήσει να κάνει σε ολέθριο λάθος που θα δυσκεραίνει τη θέση της η Αμερική θα συνεχίσει να της γυρνά την πλάτη και θα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μήνη του Πουτίν Επειδή όπως λέγανε και αυτοί οι αναθεματισμένοι οι Λατίνοι script a manent Έχει σηκωθεί, έχει αναρτηθεί μάλλον από τις 24 Δεκεμβρίου 2015. Ήταν ημέρα πέμπτη κατά το σωτήριο έτος. ημερολόγιο και έτος και ώρα 12. <κοί> λοιπόν, οπότε ε, βλέπετε ότι καταρχήν καλό θα είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ψάξουμε. Το υπενύχθηκε βεβαίως ο φίλος ότι ήταν και το αελοπλάνο και το ελικόπτερο... Και πibidy εστάναμε παραπολικολό φαρτός αυτή τη περίοδο. Εσύ. Μεν τη γάλι την ηνια; Κι δε τσυνέτε. Έτσι. Libon. Σε κωδίκαν, αναρτήθηκαν στο Kard astro lab, δηλαδή στο astrolaborte.lablogs.com. Η αστρολογική προβλέψι για το Άρτος, για το για το நவπρίλιο του 2016. Ε, ο Παραφύσιν Κολόφαρτος Αστρολόγος Ως να λες και ονόματα ε, Καρ Χαϊζόντικε Απέστω Λέει ας. ότι ο Διελάβνον ε, Πλούτονας συναντά τους γενέθιλους άξονες του Χάρτη της Μεταπολίτευσης Χαρτές Κρόνος, Άρη Ποσειδώνα αλλά και Κρόνου Ουρανού που μιλούν για αποκαλύψη σε μια δίκη όσον αφορά ε, νομικές υποθέσεις που θα προκαλέσουν μεγάλη αίσθηση αλλά και μυστικά σχέδια προ Το... Ψικασθενές χρώμινα Λοιπόν Αλλά και μυστικά σχέδια και προβλήματα Στις διαπραγματεύσεις που τελικά οδηγούν σε αποτυχία Ήδη της κυρίας Βελκουλέσκου Και της κυρίας Τόμσενη συζήτηση Ήρθε στην επιφάνεια Ωραία Λοιπόν Όταν φίλε μου θα είναι να με ξαναπιάσεις το στόμα σου Ωραία Καλό θα είναι να έχεις διαβάσει προβλέψεις Και όποιον νομίζει σε έχεις αστρολόγο Μάγκα Που είναι καλύτερος από μένα Έλα να τις βγάλουμε, να τα δούμε Τις προβλέψεις πάντα να τις πετρέσουμε Άντε Just back. on edò sto apandachout telecomio to pio legete albedo14.com ca ce sabato e sottocratam to ethimo full to austru karl Ε, τα είπα αυτά λίγο για να, έτσι, να κάνω και μια ψυχολογική αποσυμπίεση Μια και η προηγούμενη κυρία που έχει την εκπομπή της ψυχολογίας μου λέει δεν αναλαμβάνεσαι εσείς για ψυχίατρο κατευθείαν Ναι δεν σε παίρνει ψυχίατρο εσείς γιατί τώρα ανοίξανε τα τρελάδικα έτσι. Και τα κάναν χοροπηθάδικα Είναι να. όλοι έξω, τώρα ε... γιατί οι παλιά τους τρελούς μέσα προς mm -hmm. Γιατί οι άλλοι ότι είναι καλά Yeah. Τώρα οι κυβερνήσεις αυτές τις τελευταίες ανοίξανε τα ψυχιατρία Όλοι έξω σου λέει αφού έξω είναι τρελή τους άλλους γιατί να τους έχουμε μέσα Λοιπόν το ωραίο καταρχήν αυτό που με ευθυσίασε για να σχολιάσω και λίγο την επικαιρότητα Ήτανε τα παλόμενα πέι Του βέλγου του σκηνοθέτη Ναι του αυτού του φορτσκή σέρμαν Του ήταν τιτα, τεράστιος yeah. μαλάκας αυτός φαίνεται Έτσι. να είναι Ο οποίος διάβασα μια συνέντευξή του σήμερα στην yeah. εφημερίδα yeah. «Δημοκρατ mm. Και έχει ένα άρθρο ο Λιάκος, ο φίλος μας, ο δημοσιογράφος, που τον έχω φιλοξενήσει σαν τους επισκέπτες και λέει είναι δυνατόν να είναι Έλληνες τοποιοί στην ανεργία και να του δίνουν αυτού του, του μαλάκα, επιλέξη τα λέει, τη, την Επίδαυρο, δηλαδή, ή Μάρτον, ο οποίος είναι και αθέληνας εντός των άλλων. Για συνέχισε. Καταρχήν ρε παιδιά, να δώσουμε την Επίδαυρο για να μπει Ο Φόν Τσουτσούνας να πούμε μέσα, δηλαδή, για άνομα του Θεού. Δεν έχουμε εμείς Έλληνες κοινοθέτες. Ε, οι Δρακουλές που λέγεται Φαμπρέ, βρε και όπως και να λέγεται, ντροπή δηλαδή. Εκεί πέρα έχουν παίξει ερατέρατα, μπαίνει ο άλλος τέρα με τη μαλαπέρτα του πάνω κάτω. Να μην τρελαθούμε τελειώς. Επίτι δεν θα για να μειώνουν τα εθνικά σύμβολα. Η Επίδαυρος είναι παγκόσμιο Έτσι. εθνικό σύμβολο τέχνης Λίπο... τελεί Τρόκανε μη μπορεί Αυτό είχε 15.000 κόσμο μέσα Πριν 500 χρόνια ναι. Με την παλιά χρονολόγηση 2.500 από σήμερα Λοιπόν τώρα καταρχήν να πάμε και λίγο διαφορετικά Δεν ξέρω αν είδατε τι έχει γίνει ε, οι, οι φίλοι μας οι παράτυποι Φιλοξενούμενοι θα λέγαμε Έχουν αρχίσει και έχουν πάρει λίγο ψηλά τον Αμανή Γιατί καλός ή κακός Α, τους έχουμε δώσει εμείς στον αέρα Ήδη το hot spot α, του, Της Χίου Το οποίο σημειωτέρον είναι στην περιοχή Χαλκιός Το οποίο εκεί βρίσκεται 96 αρμεθ Είναι πυλαρχή αμέσων αρμάτων Είχα τη χαρά και είχα τη τιμή Είχα περάσει 7 πάρα πολύ όμορφους μήνες εκεί πέρα Μου φαίνεται να βγάλω κανένα μης 48 Και να μπω στο Να κάνουμε γυμνάσια εκεί πέρα Ε, νομίζω ότι η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύχει ε, από εκεί και πέρα ε, άνθρωποι οποίοι πήγαν να συνδράμουν ήδη υπάρχει στο facebook και στο twitter μου το στείλανε φίλοι κάποιος γιατρός εν ενώματι κύριος Ραζής ο οποίος του και στο Ιπποκράτη είχε πάει να, προσθέ, να προσφέρει αφιλοκυρδός οπωσδήποτε τη βοήθειά του και να συνδράμει στην ίαση και την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων και οι οποίοι την πετάγανε πέτρας και πήγανε να το σκοτώσουνε. Λοιπόν, φανταστείτε εμείς που δεν πάμε να βοηθήσουμε, ας πούμε, τι θα συμβεί. Πάντως, αν θέλετε να βοηθήσετε, εδώ πέρα στην Οδό Ερμού, αλλά και στην προέκταση που πηγαίνει προς τα κάτω, αλλά και στην Αθηνάς, έχει πάρα πολλούς αστέγους. Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει Καλαμωτήχιου, α ήσουν στην, εντάξει, ήσουν στην Ηλανέθεση αν ήσουν αμαύρος, αλλά το 88 φίλε πηγαίνανε με άρματα, με άλογα, δεν ήταν ένα. Και μου λέει εδώ μια φίλη, εδώ, Ρούσο, το, το ηρώδιο και δίνω σε αυτόν τον αλήτη την επίδαυρο. Έτσι. Γιατί πρόκειται περί αλήτη. Λοιπόν, σήμερα... Και θύγουμε η... και τη λέξη αλήτης που σημαίνει άλλα πράγματα. Λοιπόν. Αλήθιμο, αλήθιμο, μου το κλείσες στο σπίτι μου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά Ρε εδώ ενδιαφέρεται ο κόσμος για σένα, μου γράφουνε τώρα από τον Ταΐ για το είναι ο φίλος και... μου γιατί αντίμησαι εκεί, ήτανε μάλλον Φίλος σου, γιατί Γιατίνιστε... έχω εγώ και κλωμάκι και μου λένε σ... να σου φτιάξουνε βότανα για το βίχα δηλαδή ήμαρτο Κοίτα είναι. βασικά αν είχα τώρα 15.000 ευρώ στο Σεντούκι γιατί στην τράπεζα θα είχα ανησυχία μεγάλη Άμα τα έχεις Ε, δεν θα είχα ούτε βήχα, ούτε πονόλεμο Ούτε... Α, ο βήχας τριγκέρη. είναι οικονομικός Ε, βέβαια Ε, βήχες συνέχεια, μπάς και βγάζεις και ένα έτσι. φράγκο Πώς λέει ε, τα λεφτά και ο βήχας ε, κρύβανε, ε, ε, εσύ... ό, δεν κρύβονται Έχω λεφτά, έχω βήχα ναι. Τελειώσαμε Έλειξε. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω Έχουμε σήμερα η θεματολογία Έτσι ήταν η τρικαδόρικη Σήμερα έχουμε να πούμε Για το α, Τέλος των άλλων Ε, αυτό δεν έχει ένα μεταφορικό αλλά και ένα κυριολεκτικό, αν θέλετε, χαράκτηρα Καταρχήν, εμείς από πέρσι είχαμε πει και για κούρεμα καταθέσεων Είχαμε πει και για capital control και για παράλληλο νόμισμα Στα δύο εκ σχεδόν έχουμε επιβεβαιωθεί Τώρα σιγά σιγά τα μεγάλα και έγκριτα ασφαλώς δημοσιογραφικά έτσι, συγκροτήματα Έχουν αρχίσει και ψελίζουν σιγά σιγά ότι έρχεται κούρεμα καταθέσεων αλλά και κατασχέσεις από θηρίδες. Οπότε εκεί πέρα ε, θα γελάσει και το παρθαλό κατσίκι. Βέβαια τη λίστα Μπόριαν, Φόριαν όπως αυτή λένε αυτοί, δεν την έχουν ακουμπήσει γιατί βέβαια άμα βγουν τα ονόματα Άμα την ακουμπήσουνε θα τους τον ακουμπήσουνε. Έτσι. Έτσι. έτσι. Από την άλλη είχαμε πει πριν όταν υπογράφτηκε η συμφωνία με τους Τούρκους ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να τηρηθεί. Τα μεγάλα και έγκριτα τώρα πλέον δημοσιογραφικά έτσι, συγκροτήματα λένε ότι στον αέρα η συμφωνία με τους Τούρκους καθώς το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει τα επιθυμητά αντιθέτως στέφεται με απόλυτη αποτυχία Έχουμε πάει τώρα στον Πειραιά και τους λέμε έλα βρε καλό μου, σήκω φύγε από εκεί, είναι κρίμα βρε αγόρι μου. Ε, δηλαδή στο δικό μας το χώρο μας έχουν κάνει κατάληψη, δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό ή μάλλον ξέρω α, θα έχουμε λίγο έτσι κάποια στιγμή επειδή ο Αλέξη εγώ πιστεύω ότι είναι αριστερός Олексиј. Не поливав фака. Села да не си астролог овој. Сеј Мајмун. Да. Ина полиарестерос Олексиј, а на капја стигми е фастили като таматна тусканеци лиго масаж та педја ја на Иремисна. Ина аристорос Олексиј, тоа е тоа па не си вери. То ленета астра. Је тио идеше до леи стаматиси. Είναι ήδη η νή στον λαξεύο. Είναι ήνα αριστερά. Εδώ, αφού φίνε στο κινούσυ το αuxeμενα, εγώ Εδώ κατα... ο, καταρχή... ο άλλος δεν να πάει στον Δάγιο, αυτός βιάξει βότανα. Εγώ κατάχiene όταν μάγες σφερτε. Όπως... Ανέβηκαστι κιψέλη το σπίτι που φιλάνην όπως ανέβησες αριστερά. Απένε το πατρικό του πατέρα μου. Έτσι. Δεν μπορούμε Έτσι. να πάμε ούτε στο πατρικό του σπίτι μας να δούμε πώς απ τη να βούμε. Έχει ένα καρο Το ένα ζήτημα που προκύπτει είναι η Ιταλία Το άλλο ζήτημα προκύπτη προκύπτει Καχήν θέλω να είσαστε έξυπνοι Διότι ε, με, με το θέμα με την Βρετανία Μην φανταστήσω τώρα ότι ο Βρετανός Μιλάμε όπως είχε πει και ο Πουλικάκος Στο Λούφα και Παραλάγη Οι Άγγιλοι με το τσιμπούκι στο στόμα ας πούμε. Δεν μπορείς να τους έχεις τόμα το το... Γιατί και εγώ τσιμπούκια κάνω. Αλαινοξείλινα καπνίζω ο πιπα χρόνια. Λοιπόν. Όταν λες κάτι θα βγαάλω να το διεφρηνίζεις. Δεν καπνίζω τσιγάρο, καπνίζω πιπα. Ναι. Λοιπόν, δεν παχούνε κακές λέξεις. Έτσι, αυτές. Όπως... Κακές σκέψεις παγούν. Γιατί όση το Χριστιμόπιου και ξέρουμε κανάτο να το προφέρουν. Ακριβώς. Έτσι. Μάρεςεις. Μη <laughs> <Λοιπόν, laughs> Με τη Βρετανία, τι θα γίνει η Βρετανία, παιδιά, εγώ επιστοσίνι δεν, δεν τους έχω εγώ, εσείς Βρετανούς. Ε, πήραν αυτά που θέλουν Τώρα θα κάνουν το δικό τους παιχνιδάκι Λοιπόν Οπότε πάμε λίγο σε ένα τραγούδι Να βρέξω λίγο το λαρίκι Γιατί έχει αρχίσει Θέλεις η φωνή Θέλεις μια πίπα ε, Όχι γιατί έχω πρόβλημα Στην πίπα αν είναι καπνίζες ξεχάσα Ωραία Έτσι. πάμε Έβαλα μια ακόμα τάρα που λέει Ζούμε πάνω από το άγγιγμα εμείς Λοιπόν, κρατάμε το έθιμο κάθε Σάββατο στις 8 η ώρα με το ψυχιατρίο που λέγεται Καχαϊζότηκε και προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι είναι ουρανοκατέβατος και πέφτει και μέσα. Λοιπόν, για συνέχισε. Και να αυτή την περίοδο. Ναι. Εγώ μπορώ να πω ότι Eh se sevo medio ti, σήμερα έχεις ραντεβού, έχεις σεμινάρια, η μετά εκπομπής, θυρίω αυτό, boa to pódimosios, λάδη. Θυρίω να βρω τον τάχο, εμένα λες. Εώρα έχει. Eh jogo antrópus na sukvalle, sou mero em si na corres. Ti lera fil, to έχεις dia koraki. Ehgo, ehgo, ehgo, partide so go, me braçoménus, disse. Eh, vamos aqui Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται καλά Αρχήν δεν ξέρω αν διαβάσετε Αν πείτε λίγο τώρα στο Defense.net Γιατί αυτό το προ δεν μου έχει κάτσει ποτέ καλά ε, Παίρνει φωτιά ο Κάφκασος Λέει εισβολή του Αζερπαϊτζάν Στον Αγκόρνο Καραμπάχ Σφωδές συγκρούσεις με την Αρμενία Απογειώθηκαν ρώσικα μικ 29 Θα τους τα κάνει εκεί Ρόιδο ο φίλος μας ο Βλαδίμηρος Και θα Ιρσυχάσει Λοιπόν Ε, τώρα από εκεί και πέρα Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε Είναι ότι μπήκαμε σε μια περίοδο Η οποία α, Είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω Από την Ιταλία Η Ιταλία καταρχήν έχει χάρτη 10 Ιουνίου του 1946 Στη Ρώμη 4.30 στα απόγευμα Λοιπόν Ο προοδευμένος γρανός Κάτσε να ανοίξω και λίγο το χάρτη Γιατί είμαι και μιας ηλικίας Προχωρημένης Λοιπόν Ο προοδευμένος ουρανός καταρχήν πάει και είναι συστημένος απάνω τον Άρη. Ο Άρης καταρχήν είναι κυβερνήτης του Έχτου που δείχνει τα σώματα ασφαλείας, δείχνει βέβαια και τα κατώτερα έτσι στρώματα της κοινωνίας και είναι και του Ευδόμου που έχει να κάνει μετά α, με τις σχέσεις με τους άλλους και δείχνει προφανώς ότι ο ουρανός που είναι και κυβερνήτης του Τετάρτου εσωτερικές ανακατατάξεις, αλλαγές, έτσι μια πολεμική διάθεση και βέβαια θα πρέπει να ξέρετε ότι η Ιταλία είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα στο Βορρά που είναι πιο έτσι, πολιτισμένη κάπως και στον Νότο που παίζει πολύ το κουστούμι και πιτσέτι. Λοιπόν τώρα από εκεί και πέρα δείχνει ότι η Ιταλία ο Κρόνος ο οποίος όπως είπαμε και στο σεμινάριο που όσο δεν ήρθατε προφανώς και χάσατε, έχει να κάνει με το χρήμα, αν οδείας είναι η κυκλοφορία, ο χρόνος είναι το χρήμα αυτού καθεαυτού. Πάει να κάνει τετράγωνο με τον Γενέθλιο Ερμή που ο Ερμής είναι του ΕΝΑΤΟΥ και δείχνει ότι προφανώς α, αρχίζουν τα προβλήματα α, της Ιταλίας προ Ίσως κάποιο τράβηγμα, έτσι, κάποιων καταθέσεων να δημιουργήσει πρόβλημα. Γενικά το τραπεζικό σύστημα θα έλεγα ότι νοσεί. Αν και ο Δίας πάει να κάνει τρίγωνο με τον Άρη, αλλά αυτό δεν πρόκειται να σώσει την κατάσταση. Επιπρόσθετα αυτό που θα πρέπει έτσι να προσέξουμε και να δώσουμε πρόσφαση Πάρα πολύ μεγάλη έμφαση είναι ότι ο Άρης έχει περάσει πλέον στον πρώτο της Τουρκίας το ζώδιο του Σκορφιού πλέον ε, της Ιταλίας, συγγνώμη και λέω της Τουρκίας κόλλημα, εντάξει, οκ. Okay. Οπότε δείχνει ότι θα προσπαθήσει να κάνει μια εξωστρεφή έτσι, κίνηση Και ίσως uh, η κυβέρνηση του Ματέο Ρέτζη, αν και αυτός είναι αντιφλωρεντία και μόνο την περιοχή καταλαβαίνει κανείς, uh, θα αρχίσει να κάνει μια πιο επιθετική πολιτική. Γενικά, διαφαίνεται πως στην Ιταλία από 21 Πέμπτου uh, μάλλον uh, θα αρχίσει να γίνεται ως όσον τον εαυτό σωθεί το Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, θα αρχίζει να επεκτείνεται προς τα έξω ε, το κίνημα δυσαρέσκειας πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ξεχνάμε, γιατί πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι και να αποδώσουμε τα, το κέσαρο στο κέσαρι, είναι πως ε, η κυβέρνηση αυτή, μάλλον η προηγούμενη, δηλαδή του Τσίπρα η πρώτη, ε, κατάφερε ένα πράγμα να συνειδητοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπής πως η λιτότητα δεν μπορεί να φέρει λύση. Και αυτό πρέπει να προσμετρηθεί στα υπέρ της. Τώρα και πέρα ε, εννοείται ότι ο κόσμος έχει μεγάλη δυσαρέσκεια πρόκειας. Βάμε λίγο παρακάτω. Να δούμε λίγο το χάρτη της Αγγλίας. Πेन πασού εκεί που λέει 1, αμίνεμα επειδή δεν έχω διαβάσει οι φμερίδες. Λέει υπάρχει μια διαρροή. Απο το Δυνότου, τι διαρροή υπάρχει από το Δυνότου. Εκεί έχει... είναι. Τιξε ο δίνει μου ο Αθανάσιος Έλλης, ας πούμε Ο Παπαχέλλας. Ο Βάλας είναι έχει... Δικό σου άτομο. Είναι, είναι, έχει... Ναι. Λοιπόν, για πάμε. η τόνα για την Αγγλία Η Αγγλία παίρνει με το χάρτη της 1ης Ανουαρίου του 1801 Στο Λονδίνο τα μεσάνυχτα Έτσι για όσους ασχολείστε λίγο Χλωμώ το κόμμα Αλλά εν πάση περιπτώσει Για ολοκλήρωση Ο Ερμής Μέσα από το 10ο οίκο α, Έκανε Τις ημέρες που πίναν την απόφαση Και κέρδη γιατί Η μεγάλη κερδισμένη δεν είναι η Ευρώπη. Η μεγάλη κερδισμένη είναι η Συμφωνία, η Ιταλή, η Αγγλία. Είχε ερμή τρίγωνο Ποσειδόνα. Οπότε δείχνει ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο α, κέρδισε πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι το πώς θα τα υποστηρίξει αυτά και, και πέρα γιατί η Αφροδίτη από πρόοδο είναι μέσα στο δεκατό και κάνει τετράγωνο με τον ερμή στο τρίτο. Νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλά επικοινωνιακά φάουλ μέχρι να φτάσουμε στην περίοδο, των, α, ε, στην περίοδο του δημοψηφίσματος. Από εκεί και πέρα α, νομίζω ότι α, αυτό που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη είναι το ότι... Α, Σε κάθε περίπτωση η, η αγκλία α, διαφαίνεται, αρχίζει και αποκτά πάρα πολύ έντονο πρόβλημα. Και σε θέματα μεταναστευτικού, ωραία, αλλά και σε θέματα χρηματοοικονομικά, αφού ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει και εισέρχεται προς τον ογδοϊκο σαν σε βασανιγάκι με κλασική αστρολογία για να μην α αρχίζετε κι ελετε ητιν ουράνια δεν καταλαβαίνετε ή με παντός χειρού οπότε με μου μας ατά λεβον α λεβον μολγο de mel quinita Λοιπόν, Αυτά θα τα δεις στο διάλειμμα ή να πάω μουσική Λοιπόν ε, Η Δρακουλέσκο εδώ η φίλη μου λέει Η Αγγλία δεν θα έχει πρόβλημα Όσο θα έχει δικό της νόμισμα μας Αφέστατα Έχουμε πει από την εκπομπή Ότι ε, έχουμε πει σε ένα ευρώ Το οποίο δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε Και όλες οι χώρες είναι δούλοι Πλέον των Γερμάνων Από εκεί και πέρα Αμμμ Θα πρέπει πολύ προσεκτικοί. Την τελευταία μέρα βεβαίως θα και το αποτέλεσμα της Αγγλίας. Ωραία. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. bedolecata.italia.com tiene ppb full to astro que hace sábado 18 con Galhazeotinger. Lipon. De sea cu epistico simera. Eh pezo de x half. A ese piso ligo. No, pezo mucho piso ligo. Ah, ora ya. Te vamos a hacer o pcnive, dices. Eh, cet cet. Ya Τρόμος, λέει, διαβάζω το crushonline.gr, λέει, τρόμος, οι φίλοι μας, οι μετανάστες, οι... αυτοί οι κακόμοιροι, απήλυσαν με μαχαίρι δημοσιογράφους στην ηδομένη. Ε, αυτά είναι αποτρόπεα, πως τίποτα. Σοκ, τα Wikileaks αποκαλύπτουν συνομιλία Τόμψεν. Υπάρχουν κάποιες άλλες Τα παιδιά που βρίσκονται στη λεωφόρο κατεχάκι κάναν τη, τη δουλειά. Χαιρετίσματα τα παιδιά εκεί στον ένα το όροφο. Κάνουν καλή δουλειά τα παλικάρια. Δεν είναι σαν τις ταινίες που δείχνουν ότι όλοι αυτοί τρώνε ντόνατς σε καφετέρειες. Κάνουν δουλειά όντως. Α, πάμε λίγο να δούμε. Α... α καλ πέσμας για το φράங்கோ. Πιο φράங்கோ το ελβετικό; Το στατιγό, α. Okay. Α, οκ. Τι εκεί περιβλέπεις, γιατί εκτές και είπε μοριαδرفة κι τα Δεν οδηγούβασες μόνο το τύπο. Τύπο, ά Δηες και εε Μια φωτογραφία που είdas, αυτό που είπες προηγούμενο, σε μια σελίδα επιστη္τικας. Ε, το επιστη္τικας εν έβρη, στην παρτοζώτ του της φύσης. Ε, κράτα για ένα μαχέρι Μεγάλο και πήγαινε να το καρφώσει σε κάποιον Τώρα νου άλλος ήταν Έλληνας Αλλά πως δεν μην διάφερει Δεν συνελήφθη αυτός Λοιπόν Γιατί άμα χυστή... ξέρεις σου εσύ με νυχοκόπτη Μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους Έχεις πάει μέσα να. Ναι τόση αγάπη στα λαθροποιηθήκια Καλακίν εγώ δεν υιοθετώ τις θέσεις του κύριου Καρποδίμου Ξέρετε Είμαι Εγώ σαν... λέω αυτές Του είπα ότι τις υιοθετείς Λοιπόν Α... Η Χριστίνα ρωτάει αν έχεις εκτίμηση για τη διαρροή της συνομιλίας Τόμψεν, λέω τι μέλη γενέστε ε, ε, Χριστίνα μου άμα μπεις λίγο στο αστρολάμπορ δεν έχω εκτίμηση για τη συνομιλία γιατί έχω προβλέψει τη συνομιλία τι θα έργαση, οπότε κάνει έναν κόπο να διαβάσεις την πρόβληψη, την αστρολογική ε, σίγουρα μέσα σε αυτές τις δύο σελίδες θα βγεις σοφότερη, νομίζω οπότε κάνει έναν κόπο. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω α, α, Τι έχουμε... Α, που είχαμε μείνει Πάμε στο θέμα Είχαμε πει της Ιταλίας, έτσι η Ιταλία σιγά σιγά Νομίζω μπαίνει σε μια περίοδο Η οποία Ο Ματέο oh. Ρέντζη κατά τη γνώμη μου Μάλλον η Ιταλία γιατί αυτόν Δεν τον έχω πολύ εμπιστοσύνω Θα στραφεί προς την ε, ενάντια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της Ευρωζώνης. Σιγά σιγά πυκνώνουν οι φωνές που είναι ενάντια στην Ευρωζώνη και βέβαια διαπιστώνω αν θέλεις καλέ μου ακροατή έτσι με ιδιαίτερη χαρά ότι οι διάφοροι έτσι, συνάδελφοι, οι οποίοι μέχρι προχτέρες Διερήγνει αν τα ημάτιά τους ότι δεν έχει πρόβλημα Σιγά σιγά διαπιστώνει ότι η Γερμανία έχει πρόβλημα ε, Δεν πειράζει, κανείς δεν είναι άσφαλτος όπως έχει πει και η γνωστία εδώ Σάντζελα Και εγώ συνεχίσω και πάμε να δούμε λίγο Το χάρτι του ψευδοκράτους Τώρα θα μου πεις Ρε φίλε, Ποιος ασχολείται με το ψευδοκράτος και όμως ε, το ψευδοκράτος έχει αναγνωριστεί για μόνα την Τουρκία βεβαίως ε, 15 Ιανουαρίου του 1983 σε 9.30 το πρωί στη Λευκό της Κύπρου ε, Είναι μια περίοδος η οποία ε, σιγά σιγά θα διαπιστώσουν οι φίλοι μας εκεί πέρα πως ε, Συγγνώμη με την έκφραση που θα το πω, με πορθές δε βάφης Α, Το προοδευμένο μες ουράνημα είναι ακριβώς απάνω στον ήλιο και αυτό ομολογουμένος θα μπορούσε να αφέρει μια περαιτέρω αν θέλεις αναγνώριση. Ωστόσο ο χρόνος, ο συμπαντικός Κρητής, είναι πάνω στον ουρανό ε, και τον Ιούνιο είναι ακριβώς απάνω με όψη ιδιομηρίας μέχρι δέκατο της μοίρας και ο Πλούτονας από το Σεπτέμβριο και μετά θα παίζει πάρα πολύ κοντά στο Διαπάνω. Άρα μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία το ψευδοκράτος θα αρχίσει σιγά σιγά να αναζητά λόγους ύπαρξης και νομίζω με την φίλοι και μαμά Τουρκία, διότι η Σελλήνη και η Αφροδίτη του ψευδοκράτους κάνουν τρίγωνο με τον Άρη της, θα επιχειρήσουν να οικειοποιηθούν, αν θέλετε, ίσως και κοιτάσματα από το οικόπεδο εκεί Αφροδίτη 6. Βέβαια αυτό για εμάς μας συμφέρει, γιατί άμα κάνουν ε, τέτοια κίνηση... Ο Βλάτ θα καθαρίσει πάλι, οπότε μην μασάτε. Και επίσης αυτό που έχουμε είναι ο Άρης παρακάνει σιγά σιγά χιαστή με κρόνο, το γενέθλιο του ψευδοκράτους, γεγονός που προϊονίζει μια κατάσταση που αυτό που λέει ο Ακιντζή, ότι είμαστε ένα κράτος και αυτά και εκείνα και τα άλλα, θα αρχίζει να υπάρχει με πάρα πολύ μεγάλη αψιμαχία Ωστόσο ένα μεγάλο η μεγάλη πιθανότητα είναι το para αυτό το ψευδοκράτος, αυτό το το κινητικό υβρίδιο θα λέγαμε. Ήπως delicate apotheosis τη θριαλίδα ε, για την πτώση της Τουρκιάς. Πάμε σε μια τραγουδάκι Γιώργια, και επιστρέφουμε. Έχουμε πει τ Κρατάμε το έθιμο κάθε Σάββατο Στας 8 ακριβώς Με τον κύριο Καλχάης Ότι και έρχεται την εκπομπή Φουλ του Άστρου Να πούμε και καλό μήνα Αν και είναι η δεύτερη τη μέρα Και <φου> είδες τη ρωτάνε Με ρωτάνε και εμένα στο τσάτι Άφορα εδώ εκλογές, τσίπρα, ιστορίες όλα, Απλά παιδιά <χαι> θέλω λίγο να καταλάβετε κάτι Για να εκπονηθούν όλα αυτά Δεν γίνονται ούτε σε 20 λεπτά Ούτε σε ένα τέταρτο Είναι εργασία εβδομάδος Είναι εργασία εγώ. καιρού Αναγκάζομαι Κόβω ώρες από τον ύπνο μου Προκειμένου να είμαι Συνεπής στις υποχρεώσεις Ωραία ε, Πρέπει να Γράφω και στο blog <coughs> Και αυτό έχει ένα, μια επιβάρυνση <coughs> stin igiamo μου poi quello adesso è andato è andato per favore o ceraponi a tros mu peis pneoumeno po ego den bora a da paro e ve ve mu kan den bora e mu lei afonia ya mia avdomada e che mu sinestise na imenos o nosokomeio isto nosokomeio isto spit di kliniris ke me mia nosokoma bana do krevati mu leo kataproti e Θα γνωρίζω ακόμα Τωρωθή Τωρωθή oh, <laughs> Και δεν κινδυνεύεις πολύ ξέρεις <coughs> Λοιπόν να πω εδώ στους φίλους Ότι μα, είναι συγκινητική η παρουσία τους Και η μας προσφέρουν Σε όλες τις εκπομπές Όλη τη βδομάδα στον Αλμπέντο Διότι έχουμε ρεκόρ ακροαματικότητας Με εκπομπές που έχουμε μόνο το βραδάκι εμείς Και επειδή έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα Όλοι έχουν ανάγκη στήριξης ή γνώσης, que afto ĩne to azitomeno o carcanis prospathies tu ondos ya navias mia ekpombi dioritches me placa humor que lipa que na pia ta pulay du levi so spíritu mia hebdomada o lokliri lipon ekume vale ke mia li ekpombi antistíhu en yaferondos me trelocomia kes katastasis me titia ti maro kafe parasevis es ocho to bradi ego elega ekpombes nan ediores e hunen gini tetra horas Αυτό που μας κάνει να είμαστε και εμείς στον αέρα yeah. με κέφη και διάθεση. Εδώ, λοιπόν, η, για συνέχιση. Η, η φίλη mm. δρακουλές κουλέει να έχεις και βοηθούς Καρ, μόνος mm. δεν τα προλαφαίνεις. <coughs> δεν κινείται φιλενάδα, σε ευχαριστώ καταρχήν. Ε, δυστυχώς ε, δεν μπορώ να έχω βοηθούς διότι ε, δεν μπορούν να με ακολουθήσουν. Ξέρω, είμαι και λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Μη βλέπεις εδώ που με λίγο... Χαχαμπάχα και κέλιο, λίγο απότομος, οπότε καλύτερα να... Σου είχε κατσικωθεί, λέει ο Άριστος Βέρκολη. Η Κατερίνα λέει, σου είχε κατσικωθεί πάνω από το κεφάλι και δεν σ' εκλερό κλαρί, έτσι. Για για να πες τις προβλέψεις θέλω να μάθω, είμαι όλος αυτιά. Λοιπόν, πάμε καταρχήν. Τν ετά τη να αξρετε όση από εσά στέλετε μπορείτε να επικοινωνήσεετα με το κάλ παπάκι αλπέ το δα αυτεν ακό είμε το κν τόπ χκρούς και άλα Ε, να μπουν και στο email να στείλουνε μηνύματα info.papakialbedo14.com και 6-9-8-8-0-12-8-3-9 Είναι αναρτημένα σελίδα του σταθμού Όσοι δεν προλάβαν να τα γράψουν να τα βρούνε να πάρουνε να κλείνουν ραντεβού να σε βλέπουνε από Ήσοκέ, ε, λοιπόν, λίγο παρακάτω Θέλω καταρχήν να Κοιτάξτε λίγο το πως ε, θα δείτε τα πράγματα, ωραία, διότι η περίοδος αυτή <coughs> πρέπει να προετοιμαστείτε για μαϊγάλα γεγονότα. Το έγραψα ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος είναι δύσκολος μήνας και τα έχω πει εδώ και καιρό, τα έχω πει και από το 15 έτσι προς το τέλος της χρονιάς, οπότε ασφαλώς δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι ως πρόβλεψη από το Defense.net περισσότερες πιθανότητες έχουν κάποιοι που βγαίνουν και σε κανάλια ας πούμε να παίρνουν προβλέψεις από μένα. δεν θέλω να το ψάξω γιατί το έχω ψάξει και είναι copy-paste οι προβλέψεις απλά είναι ε, ντροπή και σχόλος τίποτα υπάρχει θεός και βλέπει ε, να πάρεις λέει παστίλια σκάρπο για τον πόνο του άλλου γιατί έχεις αντανακλάσσο συνοβήθας Δεν κατάλαβα τι... Σαν τον Άλλνεβου τον ο γιατρός Τη φλεύαν για να του πάρει αίμα να. Έχει με ένα φίλο του Και του φίλος του Ωχ Ρωσή λέει αυτό είναι φωνάζεις Όχι λέει είναι μουγκός αυτός <laughs> Λοιπόν α, Πάμε λίγο τώρα σε ένα ιδιαίτερο θέμα Που έχει να κάνει με την Αμερική Uh, πάρα πολλοί Πιστεύουν έχουν την πεποίθηση Δεν έχει σημασία Ότι η Αμερική Είναι μια υπερδύναμη Και η οποία αστώδει οι νέικες <coughs> <coughs> Θα εξακολουθήσει να υφίσταται Δυστυχώς Όπως έχει πει και Νεύθωνας, Ότι ανεβαίνει κατεβαίνει Ωραία Και η Αμερική Πλέον έχει κρόνο Στον, από πρόοδο βεβαίως ε. Έχει κρόνο στον έβδομο Ενώ από διέλευση έχει κρόνο στον πρώτο Παράλληλα Ο Πλούτονας α, Πατάει Την αγμή του Δευτέρου Οπότε θα πρέπει οι φίλοι μας Οι Αμερικάνοι α, Να έχουν στον μυαλό τους ένα πλαν B Ο Ομπάμας που έκανε είναι τους έδωσε ένα εθνικό σύστημα υγείας στην υγεία τους να έχουν τα παιδιά θα το χρειαστούν βεβαίως γιατί με αυτά που έχουν να συμβούν σίγουρα ένας παθολόγωνος, ένας θα χρειαστεί αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης είναι ότι ο χρόνος για τα επόμενα 32 χρόνια από πρόοδο πάντα θα είναι μέσα στον Εύδομο, οι όψεις που πάει για κάνει <coughs> καλές, δεν μπορείς να τις πεις. Γεγονός που υποδεικνύει ότι θα έχουμε πολύ έντονα πάνω-κάτω. Φοβάμαι ότι το χρηματιστήριο της Αμερικής παρακινούμενο λίγο από την κατάσταση που θα ξεκινήσει να επικρατεί στην Κίνα Μετά τις 17-18 του μήνα θα αρχίσει σιγά σιγά να κατηφορίζει ε, και επειδή ε, υπάρχουν και κάποιοι φίλοι μου που λένε ότι τα έχουν πει ε, καλό θα είναι όταν τα λένε να αλλάζουν πλευρό γιατί άμα κινημάσαι μόνο δεξιά πιάνεσαι Ε, τι άλλο έχουμε αυτό που θα πρέπει να προσέξει επίσης η Αμερική έχει τον ουρανό στον ε, δεύτερο οικό της έχει φέρει τα πάνω κάτω ε, δεν έχει όψη η οποία να τη στηρίζει αυτή τη στιγμή και ο Ποσειδώνας έχει πατήσει στην ακμή του έκτου γεγονός που υποδεικνύει ότι επειδή ο Ποσειδώνας είναι και πλανήτης του τρίτου οίκου στο χάρτη της Αμερικής τα παιχνίδια που στήσαν οι Αμερικάνοι θα αρχίσουν λίγο να ψιλοβγαίνουν στην επιφάνεια θα αρχίσουν λίγο να λούζονται και αυτή γιατί οι Αμερικάνοι ομολογουμένως έχουν παίξει ένα πάρα πολύ έξινο παιχνίδι σου λέει Κάνουμε το χοροφύλακα του κόσμου όλου. Προκαλούμε τους πολέμους. Δεν μπορούν να μας έρθουνε λαθρομετανάστες γιατί χρειάζονται υπεροκειάνιο για να φτάσουν. Και έτσι έρχονται προς τα εμάς οι Άγγλοι, τα ξαδερφάκια των Αμερικάνων, οι έτεροι τσάτσι της Είναι μία ή άλλη κατάσταση. Δυστυχώς όμως και αυτούς Έχει αρχίσει εκεί το στενό του καλέ να γίνεται, οπότε θα γευτούν και αυτοί λιγάκι. Και τότε βέβαια θα δω πόσο αυτοί οι λαοί που προάγουν αν θέλει στο α, πολιτισμό, πόσο θα μπορούν να α, στάθουν στον ύψος των περιστάσεων, Ε, επίσης κάποιος λέει εδώ για πυρηνικά ε, Κάποιος λέει έχουμε συγγενείς στην Αμερική Η Δραγουλέσκου λέει τι έγινε ρε κάτω Σταμάτησες να βήγεις και βήγουν άλλοι στο βάθος Βήγετε είναι μεταδοτικό ε, Το καλέ είναι η δωμένη της Γαλλίας λέει η Κατερίνα Πάρα πολύ εύστοχα Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε και λίγο τα πράγματα πιο ολιστικά, προσεγγίζοντας λίγο και το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Δεν θέλω να μου έχετε παράπονο, μιλάω μέχρι στιγμής βεβαίως, μόνο με ουράμενο, μόνο με κλασική, για να μην μπορούν να λένε κάποιοι ότι και δυσνόητος, γιατί αυτό με το δυσνόητος, το κουβαλάω σαν ρετσινιά αν θέλει τα τελευταία έξι χρόνια Α... οπότε πάμε να δούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάτα με το χάρτη 25 Μαρτίου 1957 εξήμιση το απόγευμα στη Ρώμη και με τις προόδους για 21 Πέμπτου το 16 εκεί έχω κολλήσει δεν ξέρω κάτι μεταφυσικό συμβαίνει Μπορεί να είναι που είναι και τα γενέθλια του γιού μου, γι' αυτό. Ε, ξέρω εγώ τι άλλο έχει συμβεί τότε. Είναι και η άλωση της Κωνσταντινούπολης λίγο αργότερα. Έτσι, είμαι συναισθηματικά φορτισμένος, ας πούμε. Αλλά με ρηλοκαίσον για Βρυξέλλες, γιατί το μπουρδελάκι που είχαν στη Ρώμη το, το στείλανε στη, στις Βρυξέλλες. Ε, έχουμε τον ε, προοδευμένο οροσκόπο να αρχίσει να παίζει στα όρια του τετραγόνου με τον Πλύτωνα. Οπότε, βάλε ρε Γιώργα και ένα τραγώδι, αλλά ξέρετε... Είμαι λίγο... υποχρώμενος. Αν θέλεις δηλαδή. Για ποιο λόγο, για να δείξεις. Για να δείξω να... Ναι. Να, ελικά, για... έτσι, να εκφραστώ ελεύθερα. ελεύθερα. Ναι, εντάξει, να βάλω ό,τι πεις, δική σου έκομαι. το 14.00 ακόμα πάντοτε και ιδιαιτέρως στα Σάββατα 8 η ώρα εδώ το ψυχασθενές χρώμιο λέει ότι του κατέβει και συνεχίζει να το κάνει παρακαλώ κυρία μου λοιπόν καταρχήν επιστρέψαμε μου ήταν και δύο από δύο φίλους έτσι δύο μηνύματα στο κινητό το ένα μου λέει Ε, Φρατζολίνο μου λέει καλύτερα να είσαι δυσνόητος παράβρα δίνος Δεν ξέρω τα, τα ελληνικά μου δεν είναι και πολύ καλά τώρα τελευταία Και το άλλο ένα σαν μια άλλη φίλη μου λέει καλά λέει Τι έχουν πάθει τώρα όλοι οι αστρολόγοι Και αναπαράγουν αυτά που έχεις πει εσύ Δεν έχουν πρωτοτυπία να βγάλουν κάτι δικό τους Καταρχήν αυτό δεν με πειράζει καθόλου Και να σου εξηγήσω το γιατί Οι κινέζικες εταιρείες, η ΜΑΗΜΟ, την έκει και την αντίτας θα πάνε να αντιγράψουν, δεν θα βγάλουν τη, τη χωχουπούχου, οπότε μη μασάτε. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει «Προγκρέσει πλούτον, άφησε σύνοδο με οροσκόπο, κάτι πεθαίνει να δημιουργηθεί κάτι άλλο». Ναι, ε, έχει σωστό αυτό, σαν άποψη σωστή. Βέβαια διαβάζω ότι ανοίγουν λέει και τα πανεπιστήμια ε, για τους φίλους μας τους λαθρομετανάστες Άμα είναι ρε παιδιά να πάρω να διαρατήρω να περάσω απέναντι να κάνω και δέκα μέρες σολάριου και να πάω να πω ξέρω κόστον η ανωτάτη οικοδομική δεν ξέρω που θα πούνε Για σπουδές τα ανοίγουνε Εντάξει. Δηλαδή στέλνω εγώ το παιδί μου πληρών. Κάτσε ας το παιδί σου δεν είσαι φιλάνθρωπος εγώ. Ανθρωπιστής δεν είσαι Να ανοίξεις το σπίτι σου να έρθουν να μας Ανθρωπιστής είμαι μαλάκας δεν είμαι Ας συγγνώμη εντάξει το διευκρινίσες Λοιπόν Α επίσης τώρα και κάτι άλλο Τώρα που μου είσαι Άμα τα πούμε όλα σήμερα τετάρτη Τι θα σας πω Θα αρχίσω να σπάω μέσα Τετάρτη περου... θα... έχει περουκάκια Τετάρτη έχει περουκάκια και έχει κι άλλο πολύ ωραίο Εντάξει ωραία, ωραία. Για, πάμε, για, πάμε, για πάμε και στα ελληνικά Μετά, ναι, Η Ελένη πάμε... λέει παιδιά οι προβλέψεις Λογικά πρέπει να είναι παρόμοιας ε, Αν μπεις Και διαβάσεις τις προβλέψεις Και είναι παρόμοιας εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα Εγώ αυτό που θέλω να ξέρετε Είναι ότι Ε, τι άδικες μα λες, άχουν τα++){} πόσο ασπυδάεις, δεν ξέρεις γλώσσα με το Σίριζα. Δεν θες, με τους θες νας κάνω. Είναι ασπυδάς graffiti रे δεν शिवाजीς σε μάμπες TV. Ασπυδάς απόξο. Ναι, τον τοίχο βαεις φωτιές ο, και πέντε πικιο. Θα να τους φιλοξενήσεις μόσυ βορούμα. Ναι, acho che non sia proprio non την άλη τη οι... άνθρωπی αυτή που είναι Στην uh, Χίο, στο Χαλκιός Λένε καλύτερα θάνατος παρά να γυρίσουμε στην Τουρκία Αυτές Ας. τις μέρες ήταν και η σφαγή της Χίου Ξέρεις ε Τη Ναι Η κομμάδα που Λοιπόν Για πάμε α εκεί και πέρα ο, Φαίνεται ότι έχουμε μπει μια περίοδο που θα έχουμε Ε, αρκετά μεγάλες κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές εσείς πρέπει να είσαστε έτοιμοι ε, αυτά που λέω σκοπός μου δεν είναι να σας τρομάξω όπως εικάζουν κάποιοι είναι να σας προειδοποιήσω ε, η Ελένη λέει τα ίδια άστρα βλέπετε οι αστρολόγοι γι' αυτό το λέω Ελένη μου δεν βλέπουμε τα ίδια άστρα Γιατί εγώ βλέπω ουράνια Και αφετέλειο δεν έχουμε και την ίδια αντίληψη ε... Ό,τι πρέπει λέει Θα γυρίσουν λες πίσω Θα γυρίσουν σιγά σιγά Αν Θα φεύγουν δέκα Θα έρχονται πέντε Ναι μόνο εντάξει το δούλευμα καλά κρατεί Εντάξει καλά Για να ε. κόβουμε Πως το λένε να κρύβουμε τα πέντε Σαφνικά Ε, δεν ξέρω αν το είδατε Και υπάρχει βέβαια και στο www.macelio.gr Γιατί είναι καλό να αναφέρουμε τις πηγές Βέβαια όποιες Ωραία. και να είναι Υπάρχει έγγραφο Ο οποίος είναι δημόσιο Είναι αδιαβάθμιστο Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα Θέμα εθνικής ασφάλειας και τέτοια ε, Μας στοιχίζει κάθε μέρα 8 εκατομμύρια ευρώ Οι λαθρομετανάστες Οι πρόσφυγες Οι λαθρομετανάστες Εντάξει λοιπόν. Είναι μια εξίσωση θα τη λύσει ο Αργυρόπουλος Την Κυριακή αύριο Ωραία Λαθρομετανάστες 500 τόσο Πρόσφυγας 500 περίπου τόσο ε... Αυτό η ώρα αύριο θα μας τα λύσει αυτά Ωρα Ο Αργυρόπουλος Έτσι. Όπως λέει 576.com Ναι. Είναι Αλμπέντο Τέλος 576 τελείο ακόμα Ο, ακούμε σήμερα Οπότε άμα μας κάνουν καμιά πουστιά και μας κλείσουν οι Σιριζέοι Θα τους κάνουμε ένα 576 τελείο ακόμα ναι. Του τρελάνουμε Α καλά εντάξει Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή Λοιπόν Πάμε λίγο παρακάτω ε, Οι Δρακουλές που λέει Κάρ μας έχεις γράψει και αρχαιολογικά μεγάλα πράγματα Θα μας πεις κάτι Επειδή ττάξει, δεν είμαι θεός Γιατί πήγα να δώσω και με κόψανε στα θαύματα Το χρωστάω Είχαμε γράψει για μεγάλα αρχαιολογικά το, Να σε διακόψω, να σε διακόψω. Μου στείλανε από τη Ρόδο στο φέις Να το βλέπεις ναι. Τι είδε ο μάγος στο τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και η λαβωμένη Γερμανία Ναι, ναι είναι μια προσπάθεια την οποία τη χαιρετίζουμε Με μεγάλη χαρά Βλέψει τις φωτογραφίες Ναι, ναι βέβαια, είναι ο Γιάννης Οριζόπουλος Ανέλαβε να του εξηγήσεις Όχι, ο καθένας εκφράζει δική του άποψη Είναι μια προσπάθεια που εγώ τη χαιρετίζω Ωραία ε, Όλα καλά Οκ, okay. εγώ είδες, ενημερώνω για ό,τι μου Γιατί η εκπομπή δική σου είναι δική μου Εγώ συμμετέχω απλώς λοιπόν, ναι, Εσείς αφιλοκαιρδός ΑΕ Αφιλοκαιρδός ΑΕ Λοιπόν, πάμε Ε... Εγώ καιμαι γραφύσα για μεγάλα archeologicala ευρήματα. Ήδη τελικά είναι γραφτούς στη Θεσσαλονίκη να μင်း יש μετρό με τίποτα, γιατί σκάβανε και βρήκανε anthróphov το το το το του της Θεσσαλονίκης, της αδελφής του Μεγάλου Αλέξανδρου. Βήκανε το τάφο; Ναι. Βάλε το ήταν το λέβη το 15, τώρα θα δουλεύεις το 21. 8.1886, ναι. Έχουμε. Ερωτάω. Νε Τώρα από πέρα αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτό μπροστά αυτό που περιμένω δεν είναι κάτι για να ξεκαθαρίσουμε. Και αν συμβεί αυτό που περιμένω νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά οι Σκοπιανοί να βάλουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Άνευσιέλου, γνωρίζετε που. Θέλουν ένα τάγκερ, αφού είναι μεγάλο το άγαλμα, είναι 15 μέτρα η βάση και αλλά τόσο το κυρίως άγαλμα. Και ναι, δεν έχει δίωδο ναι. να πάει πλοίο μέχρι εκεί ε, Ο Κανλ είχε πει για κούρεμα καταθέσεων α, Ρωτάει πένι για τον Απρίλιο απ, τον, απ' τις 17 Απριλίου παιδιά Εγώ σας είπα Είναι Ζόρικα τα πράγματα Η Ζήνα λέει σε κάθε μετρός Βρίσκανε αρχαία Εντάξει σωστό ε, Πες μάζε παιδί μου τώρα για την Ελλάδα Εκτός αν έχεις κλειστά διεθνή Τα διεθνή Τα διεθνή κοιτάξτε να δεις Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι Ετοιμαστείτε λίγο να έχουμε λίγο κλειδονισμούς έτσι πολεμικούς Γι' αυτό είναι και ο πως το λένε Ο Βλαδίμηρος εδώ πέρα Α, Θεωρώ ότι Έρχεται λέει με το Μάιο να πάει να αυτό επίσκεψη κάτι, κάτι διάρκειο να συναντήσει στον Σε... Όσιο Εφραίων Στο Άγιο Όρος Μεγάλη χάρη του. Στο Άγιο Όρος Βέβαια Ναι αλλά μην κάνεις σταυρός εδώ μέσα Μην κάνεις Είστε. και είναι κανένας μουσουλμάνος Και μας το απαγορεύσουν Εδώ ο Αρχιεπίσκοπος έβγαλε το σταυρό από το στήθος Καλά ο Αρχιεπίσκοπος είναι και την Τώρα εμείς Παορέτζερ τα Εμείς κάνεις σταυρό μέσα εδώ δει, <συμπίσκοπος> Δεν μου λες, τώρα το Πάσχα επιτρέπεται να πάμε στις εκκλησίες Μη βαρεξίτε ε... κανaddListener. Δεν ξέβη γι για τα ζιακόμα, το να δεν ξέρω αν η καμπάνες Τι λενε η Uranian anti-layer; Οι καμπάνες<body> να κάνουνε μπαμπάκια στα σκόδωνα κρυσίες να κάνουν team pleat pleat. Δημοσ, η Uranian anti-layer επιτρέπει να κάνουμε το σταβρόμα χωρίς να πάμε να κάνουμε το έθιμο και την πίστη μας ο καθένας, δηλαδή, Κοίταξε, να Που έρχετε Πάσχα; Μη βαρεξίτε Εχώ... καν αλαθροπιθήκη και, και σε στεναχωρηθεί... mm -hmm. το κοπρόσκυλο Γι' αυτό ρωτάω, κατάλαβες ότι Θέλω είναι. να εκφράσω την πίστη μου, μπορώ Κοιτάξτε να δεις ε, Την πίστη σου μπορεί να την εκφράσεις Αν δεν πρέπει να την εκφράσεις Αν θες να την αλλάξουν την πίστη Ε, ή, ε τότε έτσι. θα εκφράσω τον πούστη μου Έτσι, έτσι. έτσι. Ο Ευχαριστώ. καθένας να βγάλει τον πούστη που κρύβει μέσα Έτσι πιστεύω. χρυσό μου, λοιπόν... πες τα Απελευθερώσου μου λοιπόν... Πες τα ρε κοπέλα μου Τώρα αυτό που θέλω να πω το εξής Είναι ότι πρέπει Ο καθένας από εμάς Να μην βγάλει την σημαία από τον μπαλκόνι. Και εννοείται από την καρδιά του. Ένα. Δεύτερον, δεν πρέπει να περνάτε από εκκλησίες και να κοιτάτε λες και είσαστε κρεφτοκοτάδες που θέλετε να κλέψετε κότα για το αν θα κάνετε το σταυρό σας. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπετε στο μέλλον να υπάρχουν και οι εκκλησίες. Μην τις γραμμίσουν γιατί στεναχωριούνται οι άλλοι. Ναι δηλαδή, κατάλαβες τώρα... Δια της τόπου σε πάω Συντάξει να θέλεις να με βάλεις σε πρίζα Αρχίζεις το να σου λέω νηστεύω Στο από στριλίκα ποιος νηστεύει, δεν είναι κρέας Λοιπόν ε, Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε Είναι ότι καταρχήν Αυτή εδώ πέρα Δεν θα μείνουν για πάρα πολύ καιρό Άσε το τι λένε θέλουμε να μείνουν Ελλάδα Και εγώ θέλω να έχω ας πούμε Τρία εκατομμύρια δολάρια Καληνύχτα Εντάξει Λοιπόν Θέλουν να μείνουν Ελλάδα, ούτως ή άλλως ο Τσίπρας από Τσεκεβάρα μας έγινε τσουρελάκι και σιγά σιγά, καλά ο Καμένος το έχει δει το έργο, έχει αρχίσει και φωνάζει τις μεταφορικές για να φεύγει σιγά σιγά. Λοιπόν, κανονικά και με τον νόμο. Ναι, αλλά είδος ο κοινό θέλει και περίοδο, δηλαδή χρονική εννοώ. A ma celle il periodo non ha pari stroghona, cosa non fanno. Che ne ho l'ho cosa, sì mo. Mi verimo. Che buon. Posto l'ho visto 25 levra chniazo, che mistrafno. Ti acume? Al bido de catessera, come i chrisimo. Al bido de catessera ti non apo aplonou me ti boura. Ti <Σισε <Σισε> 14. Se callo. Al video de Catessera de Damathes. Xepkinisse. Al video de Catessera. O di Kosmas Stathmos. Se fece quilomen, di güñihican ellas. Y venísaste cáti? Oje áni venísaste cáti? Edo, Jordaná, son aéra tus gazu mólus exo. Na tus akúme óli a pandaxú, na maspúne afta pu éxon na maspúne. Ala tha púme ke be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Δεν πάμε πουθενά Σάββατο δεν πάμε πουθενά Κάθε μέρα το βράδυ είμαστε Albedo14.com Και κάθε Σάββατο στις 8 Καχάιζω την κεραιδό Για πεςτε μου κύριε γιατί μια φίλη μου από τη Ρόδο Να Που είναι σε μια μεταφορική εταιρεία ναι. Λέει Άνν να την κάνει ο... Πώς τον λένε Ο Καμένος mm. Να ειδοποιήστε έχω μεταφορική εγώ Λέει να τον κουγαλήσουν Τι προβλέπεις Ωραία Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα πράγματα Καταρχήν, επειδή είμαι σε καλή διάθεση έτσι και Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε όλοι σε μια κατάσταση πάνω κάτω περίεργη Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό, μια κλήρωση Ωραία Λοιπόν Θα δώσουμε ε, Ένας νικητής θα πάρει ένα, μια προσωπική συνεδρία δώρο μαζί μου Ωραία Και ένας άλλος νικητής θα πάρει μια α, διόρθωση οροσκοπίου δωρεάν πάλι από μένα. Άρα είναι δύο. Στέλνετε στο carlpapakialbento14.com επαναλαμβάνω στο carlpapakialbento14.com ένα όνομα, τι θέλετε ή αν θέλετε και τα να συμμετάσχετε ε, και να τηλέφωνο και θα τα μήσουμε Η νικιτές η νικήτρες δ ξερωγωή στα ανακίνοθουν το τη κυργιακή στο ηδικό δελτίο στο αστολά Τώρα δελία μπλόκης ππο τελι ακό. Τώρα αποόκεί και πέρα έχου μία ερότηση γ οιοπία α εύλογημέν δότι μερωτα μ φλη τηνό μ χ για τη δμοσκόπης. Βγήκε χτες μια δημοσκόπηση η οποία δεν ξέρω αν την έχει κάνει το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας πρέπει να την έχει κάνει ο Αρκάς μάλλον γιατί έχει πολύ γέλιο ε, δίνει 24% στη Νέα Δημοκρατία 16,5-17% στον ε, Αλέξη Τσίπρα και λέει ότι τον αέρα αυτό τον έδωσαν οι χειρισμοί στο μεταναστευτικό και προσέχτε τώρα Εδώ είναι μαθηματικά παράδοξο Δεν έχει πάρει ούτε 0,3% παραπάνω Η Χρυσή Αυγή Που θέλει να, να τους μαζέψει ενός Να τους επιστρέπει σε σπίτι τους Ρε παιδιά, είπαμε Ή θα είναι πρωτοπριγλιατική Η οποία κάντε τη λιγάκι αθληθοφάνη Ή αν είναι έτσι να γράφει ο καθένας την παπάρολα του Πιο ε, ε, Έτσι καλή Ααα Πώς το λένε, εκτίμηση εκλογικού αποτελέως να τους κάνουμε εμείς από εδώ. Και βέβαια κάνει και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κορονέκης που όμως ακούει τον χαιρετίζω. Α... Παραγγελιά λέει τον Μίμιέν λέει η Φέη Φωτεινή ήταν, ποιος την πιστεύει, σωστό. Ωραία, πάμε τώρα λίγο στα... Α... Στην Ιδωμένη λέει οι άνοιοι αγριεύουν τα πράγματα Αγρότες και κόσμος θα αποκλείσουν στρατόπεδα για να μην τους πηγαίνουν φαγητό Αυτό καταρχήν είναι ψέμα Στην Ιδωμένη είναι όλοι αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι ε, Βγήκε και ένας εκεί από το στρο, στο Στρόιτερ Και του ρίξε κάτι πινελίκα στον αέρα ε, Ηρέμησε, οπότε όλα καλά Ούτε ως άλλος υπάρχει και δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τα, μάλλον δεν ακριβώς δήλωση, είναι σύσταση προς τα α, μέλη των Καναλιών να μην βγάζουν τέτοιες ειδήσεις. Εσύ όμως πληρώνεις για αυτούς. Αυτοί δεν έχουν πληρώσει συχνότητα που είναι εθνικό αγαθό και πληρώνεις τον κάθε... Περίεργο Αφού είπε ρε θα τους πάρει τις άδειες ναι, ναι. Τους, ε, και, ε, και ο ε, καλά το... αρχήν εσύ πως το βλέπεις το... Δηλαδή πρόσεξε να δεις Ωραία σε αυτό έχει δίκιο να τους πάρει τις άδειες Εσύ λες τώρα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα Φτάνουνε τεσέρις άδειες πανελλαδικές ε, Αν είσαι πέρα... μάγκας βλέπεις να βγάλω 16 άδειες ρε, 500 ε, καθένας ρουστάρει να κάνει σταθμό Του απαγορεύεις Σου πληρώνει το παράβολο Μπραβό, ρίξε τα 30 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που τα έχεις Γιατί είναι εύλογο το παραβολό Και ναι, κάνε ό,τι θες έτσι, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να μου παίρνουν τώρα Θα μου πεις εμένα από τους υπαλλήλους Θα έχω και τι και πώς και γιατί Και τι μάρκα μηχάνημα θα πάρω Εγώ κύριε θέλω για να βγάλεις τηλεόραση Τόσα, για να διόφωνο τόσα Ο, Από την άλλη η... Αυτά είναι η... σοβιετικά κόλπα Αλλά δεν είναι σοβιετοί εδώ Αυτοί Γιατί αν πάνε στα πρώινα ανατολικά κράτη θα φάνε ξυλό με το που μπουν στην είσοδο ξέρεις. Ρε παιδιά να περιμένετε Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για, το, για τους κνίτες το καταλαβαίνω Ωραία η Ρωσία αναπτύχθηκε με το που τον κομμουνισμό Η Κίνα αναπτύχθηκε που μιλάμε τώρα για τις αντιπροσωπείες Ναι λοιπόν. Εδώ αναπτύχθηκε η Αλβανία ρε Εντάξει η Αλβανία πρόσεξε Εμείς την κάναμε Αναπτύχθηκε γιατί Πώς αναπτυλθήκε η Αλβάνια Γιατί στέλναν τα λεφτά τους οι άνθρωποι εκεί Και Απλά. φτιάχνανε όπως Απλά. κάνανε οι μετανάστες μας παλιά αλλά ήταν σαν Αμερική Αυτή με μια πόρτα Λοιπόν θέλω να πω Γουστάρνουν να πάνε να βρουν ένα Ξερονήσι στην Ανάτιμη Και να λένε εδώ θα έχουμε Αφού δεν υπάρχει στον πλανήτη ε, Δεν πέρι, μου λες λέει... για τον περισσό ε, Η Ουράνιαν προβλέπει τίποτα Από το σπίτι του λ Κανονικά πέμπε, αφού είναι το σπίτι του Λάου Εγώ άμα ήμουν καμένος θα το είχα κάνει hot spot Γιατί ακριβώς γιατί Και θα είχα κάνει και Φιλιππινέζα τον κουτσού Πάμε τη δουλειάδα Οι θελιάνα. οποίοι απαγορεύουν στο σδόε να μπει μέσα Αυτά δεν τα λένε Πώς απαγορεύεις να μπει το σδόε Α, Τι είσαι ε, τέλος. Ναι, Και έχει και εκεί απόξω το γήπεδο του Απόλλωνα ναι. Να τους βγάζουν την Κυριακή έξω τους ανεβάζουν στην Εξέδρα να κόσμο Και τις άλλες μέρες να είναι εκεί το hot spot Λοιπόν επίσης τι έχουμε Δρακουλέσκου λέει Καρ σε κανάλι θα βγεις μάλλον στη Βενετία Ευγαίνουν όλες οι συντακότες Στις αστρολογίες και δεν γίνεις εσύ που είσαι κορυφή Και είσαι στον αφρό Με πολλές επιτυχίες Κοίτας τον αφρό και τα σκατά μη, μη, μη, ψά, Για αυτός το ρίξανε Έτσι. και το τσίπισες Λοιπόν Ή ό,τι πρέπει λέει θέλει να αδυνατήσει Πες ότι σε στηρίζει ο Αλμπέντο 99,9 Πες Besta. Tienen de comando fermo. Sí, por dirigir. Ah, está 100. Den okay. denete 100. Está 100. Me va a salir por Jose Ta Kim Jong Un, qué sé yo. De Corea, Corea. Ah, a la mise petit nos gustarume pahulo comsó, sostos. Né. Torá, porque ya pera, Uh, υπάρχει ένα άνθρω που μου του στο Pro News στο Defense ας πούμε του Θεόφρας του Ανδρεόπουλου που λέει uh, αλλάζουν τα πάντα στη διαπραγμάτευση και αυτό έχει δίκιο δυστυχώς όμως πολύ φοβάμαι το πως να χειριστούμε αυτό το διαπραγματευτικό όπλο πολύ το φοβάμαι γιατί Εκεί πέρα δεν μου στέλνεις τον τσαχαλό του για διαπραγμάτευση εκεί, εκεί αν είσαι μάγκας Αλέξη Τσίπρα Τραβάς Αλέξη Τσίπρας και Μαγκιάτουρα Συγγνώμη ρε Μαγκιά Ναι βάζω και το άμα είσαι Α άμα, άμα, ναι, άμα. άμα είσαι μάγκας Αλέξη Τσίπρα Σου προτείνω εγώ εθνική Ελλάδος διαπραγμάτευσης Που θα πετάξει 7 κλπ στη Βραζιλία Για πες ένα όνομα δύο Λοιπόν πρόσεξε στέλνεις Επικεφαλής τη διαπραγμάτευση Τώρα που είναι και στα ντουζένια της Τη ζωή ναι. Και τους τα κάνει τέτοιο ως εκπρόσωπο. ως εκπρόσωπο Και πίσω να κατάει τα κόρτα Βάζεις το βαρουφάκι Μ' αρέσεις Ωραία. Ωραία Αλλά επειδή λέμε εθνική ομάδα Πρέπει ναι. να είμαστε πολύ συλλεκτικοί Τριπλέτα για πεσαλόν ένα ναι. Το μπάγκαλο, το στένις Για να τους μπουκώσεις το φαΐ ναι. Λοιπόν Και να τους λέει αυτά που στέλνατε μαζί τα Έτσι, τρώγαμε Το τσακαλό το του στέλνεις για να τους μπερδέψει μιλώντας ελληνικά Οπότε εκεί ξες παίζεις με παραπλάνηση παίζεις... Και για εθνική προσπάθεια στέλνεις και το Γεωργάκη, τον Παπαντρέου Όχι αυτός είναι τελείως ηλίθιος δεν, ας, δεν α, Είναι ηλίθιος Και κάνεις το επόμενο για διαπραγμάτευση με τη Λαγκάρντ Και την... Α, πώς τη λένε, che ti draculescu alla che din ăl din Angela Ki nagar ăti ăti ăti ne Ki nageliculan ăs sterni stobali pirovolico piosine e e na ene dovali pirovolico beniam mul espirit tipota ătere numero pop pop che scali e gi ne asigos foliacos eci afti ne etniki o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 Leon. Yes, Nexus, but I got lo. Α, να πούμε το μια μεγαλική λespera εjó καθσερίσι στην Ισλανδία, βοριο πόλιο εκεί, αμερική, αυτό το perdía 4 ώρες, δεν βγάζει στίγμα, ρε, είναι αυτό. Πώς Δεν μποsine κανένας بوάκο για Albert όπου το καράβι το, Φυλλαδία, το... Σουηδία τις καλές μας, η λιπίδης ανέφερα, και όλη η Ελλάδα είναι κόκκινη, όλη η Ευρώπη είναι κόκκινη, εντάξει. Για πάμε. Leon λεμον σοφία λει μόνο varufaki se kane diapragmatifs ki to poulisan kanonika i vefa gauto to systema den to thelei to varufaki opios e thelei to systema den ma ginase explosiani diavazis opion vlepis oti oli mazi ton evrizune eche dikio aftos etsi temia ton vrizane to varufaki apote nomizo oti o dracul draculescu lei o dragasakis pini tsiboura ke troi mezedes tou psiri o bo tha Τι tirarhil makri μου βράφουνε να μην διστυλουμε. Στην εθνική. Τι ρασιλ, τι μακρι. Πώς έβες; Φι για πραγματέψιρε βρε παιδιά, πού θα πάει; Όχι, όχι. Πτυ... Όχι, ε. Μποτό στυλ αν το μίνιμα κι ο να τον πω. Δε κάνει Ραχήλ μακρύ. Δεν άμα κάνει ρασιλ μακρι. Αμάει να στυλ τη ρασιλ μακρι δεχτέλω τη λουκά καλύτερα. Πούνε για την εκκλησία. Ναι, λεγότανη μαγάντο σαββατοζάτι φάνε μουσουλμάνη. Εχθήκε αυτή; Έχει χαθήκε η Λουκά. Η λουκά έχει χαθίσει, μβγούμε κανάσταβρο και 맥설 키크스 니 마브리? Πού είναι? Συβιλεια βieni. Τι πάει και τους κάνει εφιελεα? I dăxia ți-o badădehomă. Dăxia ne răbotoată. Pare sigesă că și sezonul turistic a răsărit fătose, e 4.500 în sta Tokyo. Perimene to to Crașienopliu. Ki daxă nădes. Să ghemășume apendităși me promițmasmenos. I Dragulescu lei tirasil na distilis Τάξη, okay. Λοιπόν θέλω να είσαι σοβαρός Πες μου εδώ για την Ελλάδα Τι λοιπόν, Για την η Ελλάδα καταρχήν μπαίνουμε σε μια περίοδο Η οποία α, Δεν είναι ωραία τα πράγματα. Σιγά σιγά εγώ σας τα έχω πει Και επιβεβαιωνόμαστε Κατά της αστρολογικας γραφάς Αυτό βέβαια ξέρετε στην Ελλάδα Όταν επιβεβαιώνεσαι Συνισταπηνικό αδίκημα Αλλά εν πάση περιπτώσει Θα τα αντέξουμε και αυτό ε, Βέβαια ε, Τώρα, ε, αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε σαν χώρα είναι όχι το θέμα με τους Τούρκους. Αυτό Γιατί... είναι για γέλια, ρε. Ωραία. Γιατί οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή τρέμω κόλλωστος να βγει ψυχή τους, ας πούμε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το λαθρομεταναστευτικό. Ωραία. Και θα επικαλεστώ ότι Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαι ούτε προκλητικός ούτε παράνομος διότι η σύμβαση η οποία υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας τους ορίζει όλα θα είμαι δανάστες. Για να ξεκαθαρίσουμε να είμαστε με το πνεύμα του νόμου. Απλά εγώ ξέρω νωρίτερα τους νόμους πριν ψηφιστούν να. Τι, τι λες τώρα. Έλεγα. Συνταγματολόγος έλεγα. σαν το Βενιζέλο στα κοιλά. Στα κοιλά. Όλα τα κοιλά. Ναι. ولا τα lefta. Έτσι. Έτσι. Είμα. Πάμε. Είμα. Πάμε σε Τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Έτσι, βάλει να βολικάς έταει πέσει σήμερα. Βάζω παλιές αναμνήσεις. Ε? Α. Για. Why's men just want this song of the light Wind will blow into your face As the years pass you by Hear this voice from deep inside It's the dawn of your heart Close your eyes and you will find There's a doubt of the dark Yeah. Θα σας στείλουμε έναν άγγελο Όπως λένε οι Σκόρπιονς Με το γκανχαϊζό την κερκάθε Σάββατο στις 8 Λέει τα δικά του και Συνήθως 1,5 χρονο τώρα πέφτει μέσα Απορώ πως δεν έχει φάει γιαούρτια δηλαδή, Κάτι λένε εδώ Γιαούρτια δεν έχω φάει γιατί Ακτίβια <συστά> τρώνε μόνο η λαθρομετανάσταση Εμείς δεν <συστά> έχουμε Πρέπει να του δώσω μια δελκλάψος, ο χαρακ το ναι, μαντήλι, ναι. Κλάψεις, ούχαρτο, πετσέτες. Τι θ'να πω; Λένε εδώ κάνει μια προβλεψάρα, λέει, πιοσανε επόμενος προθυπουργός. Καλά, τώρα δυσκόλλο. Ναι, όταν θα γούνε τα معناتά. Ήπαμε σάββατο βράδυ προς εκλογών θα είσες εδώ σε Ζοντάνι σύνδεση. XP μόνο okay. στο XP αυτό. Βέβαια, προσέχετε να να δíte obviousb στο astrolaborte.labloxpot.telia.com στα παγκόσες το, πάλι Στο πώς το γράφω Η αστρολογική πρόβληψη για την Ελλάδα και τον κόσμο Βλέπετε αλλάζουμε λίγο level Το πάμε λίγο παρακάτω Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη θεά τύχη Λέω 1 Απριλίου Μάλιστα ο μήνας αυτός είναι ιδιαίτερα δύσκολος Και πολλά θα εξαρτηθούν από την ετοιμότητα των ανθρώπων Να αντιμετωπίσουν κάποια γεγονότα έξω τα συνηθισμένα Ας δούμε το διεθνές ημερολόγιο του μήνα μέσα από την ουράνια να αστρών τους για να πάρουν μια γεύση τι θα συμβεί πέριξ των παρακάτω των ημερομηνιών. Στην πρώτη του μίνα 1η Απριλίου γράφω ο ουρανός βρίσκεται σε επαφή με τον άξονα ουρανού χαντές, γεγονός που σηματοδοτεί προβλήματα με μολυσματικές ασθένειες έναν ασυνήθει στο θάνατο παράλληλα είναι σε επαφή με τον άξονα κρόνο άδμη ο άξονας της καρτερίας και της αντοχής των Εύρων, που σηματοδοτεί συγγνώμη, μια περίοδο καταστολής και θάνατο μέσο συντριβής. Παράλληλα όμως, το διάστημα 3 με 8 Απριλίου, γράφω για τον Διελάβνο Νάρη, Διελάβνο Νταμάνο Βλάχος, που είναι πάνω στους άξονας πλούτονα βουλκάνους και ζεύς βουλκάνους, γεγονός που σηματοδοτεί αλλαγές στη στάση που κρατά κανείς, Σημειώνω το αυτό, είδατε με το δυνατό του. Αλλά και στο δρόμα dimethyl στο πραγματόν, είδατε ο τσιப்ரας έσλεμε μέχρι bla bla bla στην Λαγκαδ. Ο χρόνος θα ήνε σε βαφή με το πολύ σκληρό καρμικό άξονα Hades ádmitos προιονίζοντας θανάτους από εκδο πράξεις διαβαζόντας α το Kras online teleaziar, τραγωδία 12 νεκrés ταχiótिस από κατάρριψη ελικοπτέρου που συνετρίβη στη περιοχή. Του Ναγκόρνο Καραμπαχ Πιάσαμε το μέσο της απόστασης Δηλαδή πρώτη με τρεις Είχαμε πει Πέριξ Είμαστε μέσα Η θεάτυχη είναι μαζί μας Οπότε Τρούμαν καπότε Τρούμαν καπότε βεβαίως Ωραίως Λοιπόν ε, Αυτό Να <μήλεια> το, το, το ακούνε κάποιοι Έτσι να το πάρουν λίγο κατά το μαξιλάρι τους Να το εξεργάσουνε Είναι λίγο δύσκολη η ουράνια, αλλά άμα τη μάθεις έχει ψωμί, έχει να σου δώσει. Εσείς καθίστε με τα γλυκά καρκινάκια. Σας αγαπώ πολύ Μαρία Λιφέρη και συνεχίσουμε. Τι θυμήθηκε, Μαρία Λιφέρη, λοιπόν, λοιπόν, λέει. Ακούν τώρα το άτομο. Λοιπόν, Καλ, πότε βλέπεις να αδειάζεις με το σούπερ μάρκετ. Κοίτα, εγώ το σούπερ μάρκετ το αδειάζω σε κάθε επίσκεψη. <laughs> <laughs> Δεν ξέρω Είπαμε το βράδυ των εκλογών ραντεβού όλοι κάτω από τα παράθυρα του Αλμπέντο Επότε σε τρία χρόνια γιατί λένε ότι είναι κυβέρνηση τετραετίας Καλά και λέω ότι με 65 κιλά θα με πιστέψεις Επειδή σε βλέπω, άμα Έτσι. δεν σε βλέπα σε πίστευα Λοιπόν, ε, ε, οπότε όπως βλέπετε οι προβλέψεις γίνουν Όπως έχουν βγει τόσες προβλέψεις θα βγουν και οι θετικές, μη Ε, τώρα από εκεί και πέρα Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς Είναι το εξής Να παραμείνετε συγκεντρωμένοι Να μην ψαρώνετε Στις ό,τι οι κουταμάρες σας, ε, τα, σας λένε τα τσοντοκάναδα Έτσι κι αλλιώς εμείς Ωραία Κάνουμε προβλέψεις Οι οποίες έχουν μεγάλη ε, επιτυχία Και κανονικά ο κύριος Καρποδίνης Θα πρέπει να έχει και ένα ενημερωτικό τμήμα Ο Σταθμός και το κάνω επίσημη πρόβλεψη Ότι Φέρε εδώ μια έτσι, Λουλού Τη Σίακοσιόνη ας πούμε να λέει Τη Σίακοσιόνη Την έχει ο Παγκογιάννης αυτή ναι. Μάλιστα, δεν φέρε κάποια άλλη Άλλον δεν μπορώ άντρα Να φέρουν μαντρά να ε, τώρα, να Έτσι όπως ότι... έγινε φέρε και άντρα Ναι και άντε κάνε κολονασκόπηση Να δεις και τη γνωσή της οικο Εγώ θα αρθιοβέλλιος έχω τον Διάκο που ήρθε να ληφω ατι τη... Ψιολιάκο από τη Δημοκρατία αλλά γió το Λιάκο θα φέρω Ετιμάζο γε δύο χιροβомβίδες ατι σαν ακινόνα ακόμα αλλά μα... δύο όχι μηα Τι ενμέσάμα μα αφίνησαν αν η μέρα το γε μάρες Μαθέλον νάση αυτόρ μη το ζέθελνασε να έχησε α∑μετζί μηα να κοβλάρησε να κογνάρογος μα εχες να δεν κομπλάρω, ναι. Ναι, θα φέρω δύο Τις διαπραγματεύομαι Έτσι να τις φέρεις τις κύριο Βομβίδες Σαν τον Τσίπρα Θα μου πούνε ναι εγώ θα πω όχι ας πούμε ναι. Γιατί ο άντρας πρέπει σε αυτά που λέει Να, τα να φοράει παντελόνια Έτσι. όπως ο Ρουβάς έργο Και που φοράει μια φούστα Βερσάτσε Έτσι Λοιπόν, λοιπόν. λοιπόν Κάρ θα έφερνε στο κασιδιάρι στο στούτιο Για μένα το στούτιο παιδιά να ξέρετε Είναι ανοιχτό για τον καθένα Εδώ φέρει άλλες που δεν έπρεπε ας Ναι Έχεις κάνει Ναι άμα είναι ανοιχτό για τον καθένα Μετά θα κλείσει το στοίδιο Θα φύγουμε όλοι και θα είναι κλειστά για όλους Κοίταξε να Θα πρέπει να αφήνεις τον κόσμο Πως έλεγε ο Χριστός Ας τα παιδιά να έρθουν προς εμέ Και να φύγω εγώ ε, Τα παιδιά πήγανε στον Χριστό Αλλά ο Χριστός την πάτησε Ποιος να πέσει με τα κουμπιά Ναι Έλα δε λοιπόν, ε, Σιγά σιγά Κάλα ακούμε και πιστεύουμε αυτά που λες Απλά φοβόμαστε για το Η Δρακουλέσκου λέει Μόνος Φαγγιανάκη στο στούντιο Θα κατάρρευσει το στούντιο Αυτός είναι τιτάνας δεν χωράσεις στο στούντιο Ρίγον Η φίλη σου Γεωργία ήταν στη φίλη μου την Ανίτα σήμερα Πολύ ωραία Έτσι μου λένε εδώ Ωραία Ο, ωραία. ο Winnie Pumps Ωραία Λοιπόν περιπολικά ακούω έξω κάποιον συλλάβαν Για σένα έρχονται Εμένα δεν είναι αμέκανα δεν χωράσαι πριν Πελικογό Σε βάλουν <laughs> για πάμε, για πάμε Λοιπόν, σιγά σιγά πήγε και 10 η ώρα Εντάξει 10 λεπτά γιατί αρέσει να ξεκινήσουμε Όχι αρέσει να ξεκινήσουμε Είμαι από τις 7 η ώρα στο πόδι Έχει, έχει δίκιο αγαπητοί φίλοι Σήμερα εξ, εξεζουμίστη Λοιπόν, όμως ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε. Mm. Λοιπόν, ο Pilot κάτι μου λέει Πλούτον Ασάδμις Ουρανός Changes the existing conditions That brought About through sudden breaks ο... Κάτσερε ελληνικό συνοστάθμο Εντάξει τώρα αγγλικά μου βάλε Λοιπόν Είναι αυτά ε, Η Φαίη Φωτεινή λέει Μας έκλαιψες 15 λεπτά Δεν σας έκλαιψα κανένα ε, Αυτά Είναι... να απολογηθείς το κοινό σου Λοιπόν Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ Για α, Τη συντροφιά που είχαμε Σήμερα Πολλά ήου ήου Ε? Όντως είναι κουρασμένο σήμερα Όντως Είχε ραντεβού, σεμινάριο, εκπομπή Είναι εδώ από τις είναι δύο Είναι η πυροσβεστική oh, Τα κάψαμε όλα, δεν άφησαμε τίποτα Α... Να κλείσουμε, να φύγουμε, να γλιτώσουμε Λοιπόν ε, Θα πάμε Την Δετάρτη Έχουμε Προσωπικά Εκτός από τα προσωπικά Έβαλα και, τη... και το διαγωνισμό Θα ανακοινωθεί αύριο Ωραία oh, yeah. Έχουμε Πολύ ωραία πράγματα να πούμε ε, Μη μου μασάτε Ωραία λοιπόν, Να, να υποστηρίζετε Να υποστηρίζετε καταρχήν Τις ελληνικές επιχειρήσεις Να υποστηρίζετε και τον Αλμπέντο Αύριο ας πούμε που θα έχει Το Λευτέρι ε, Χαμός Ωραία λοιπόν. Και είμαστε εδώ Ακόμα ζωντανή σαρό ξυκρότημα Creo que más seguro. De bond. La teute terti fravi 10 hora Milipsi Canis. De zapo tipo talo. A fuogo ti abro agnos episcopetes 8 hora Leftheri Argiropoulos edo. Dvetera naftiliaki ekpompi. Tetarti dokumentas 8 apopalios ekpompes ya na vlepete oti kaipie italegane tis profeties edo ke 10 20 30 chronia ke to vradis tis 10 Αυτά σήμερα Ρέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας ε, Ο Γιώργος Έχει σήμερα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές ευχαριστώ, Από λοιπόν. κασέτα Βέβαια που μου θυμήθηκε Τώρα Του έχω... περίμενα τώρα να σκάσει πουθενά Ο Στάθης Ψάτης να πει Κούλα, μα ακούς πολύ κορόπεδο Κυριάκος 200.000 κασέτες όχι, Τι λες τώρα Ρέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ Αδέρφια, καλό βράδυ Είδες τι μου κάνεις τώρα. Θέλουν επανάληψη. Θα κρατήσω το έθιμο. Θα κρατήσω το έθιμο και θα βάλω επανάληψη σε 10 λεπτά. Λοιπόν, μη φύγει κανείς. Λέμε καλό βράδυ για να κλείσει η εκπομπή και σε 10 λεπτά θα παίξει επανάληψη η εκπομπή που μόλις τελείωσε. Albedo14.com Αύριο 8.00. Άγνωστοι επισκέπτες. Καλή ακροαση. Γεια σας.